στάγματα καρδιάς η πνοή των γερόντων της ερήμου στην ερημιά του κόσμου επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεόδωρος Ανδροτσόπουλος Καλώ σα βρίσκουμε λοιπόν συντονισμένου, αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριε, πάντοτε στο ραδιόφωνο τη Ερά Μητροπόλεω των Πατρών στην Απαστολική Έκκληση των Πατρών. Ευχέζει μια καλή και ευλογημένη ημέρα, ένα καλό ξεκίνημα τη όμορφη αυτή ημέρα, εδώ από τα αετζιανά τη Απαστολική Έκκληση των Πατρών. Στο ραδιόφωνο, για ένα τέταρτο περίπου τη ώρα, μαζί σα ο Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλο με την εκπομπή Αποστάγματα Καρδιά. Ενώ στι μουσικές επιλογές Και στη διευστή ήχο Αναστάση Μιχαηλίδης Από όλους εμάς Από όπου και μας ακούτε Σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης Ευχές για καλή ακρόαση Αφού σας υπενθυμίσουμε Το email αυτής της εκπομπής Το οποίο είναι το εξής Αποστάγματα Ενώ η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρίσκετε τις εκπομπές αυτές ανεβασμένες και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ είναι η εξή, Από καρδιά.blogspot.com, Από εμά σε εμάς, σε όλους εσάς. καλό πρωινό, καλή ακρόαση Στην σημερινή μας, λοιπόν, ραδιοφοινική επικοινωνία, αγαπητοί ο κορατές, θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή, μια μικρή παρέμβαση στην συνηθισμένη ρότα ε, αυτής τη εκπομπής. Γι' αυτό το λόγο θα διαβάσουμε ένα πολύ όμορφο άρθρο, το οποίο ανακαλύψαμε σε ένα αξιόλογο περιοδικό, το περιοδικό «Η δράση μας», Οκτώβριος 2008, Τεύχος 462. Επιγράφεται, λοιπόν, αυτό το άρθρο εμοδοσία. Άραγε, μας αφορά όλους Ας ακούσουμε λοιπόν τα δύο πολύ όμως περιστατικά που αναφέρει αυτό το άρθρο σχετικά με την αξία της αιμοδοσίας και το πως ευλογημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δορίζουν το αίμα τους και κάνουν καλό στους ανθρώπους τους Με λένε λοιπόν Γιώργο και είμαι 20 χρονών Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και είμαι στο τέαρτο εξάμηνο Ζω στα Γιάννενα και μου αρέσει πολύ να διαβάζω Ξένη λογοτεχνία Να ακούω μουσική, να περπατάω με τις ώρες Και πάνω απ' όλα μου αρέσει να ασχολούμαι Όπως ο Λινέ με τους Σίγουρα την ώρα που θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές Μια ενοχλητική φωνή θα τριγυρνάει στο πίσω μέρος του μυαλού σας Και μάλλον θα σας λέει με έντονο ύφο. Και εμένα τι με νοιάζει. Πραγματικά πολύ ωραία ερώτηση Εμένα Τι με νοιάζει μέχρι, μέχρι το τέλος του κειμένου Λοιπόν θα προσπαθήσω Να σας απαντήσω άμεσα Ή έμεσα σε αυτό το φλέγον ερώτημα Εμένα Τι με νοιάζει. Η ιστορία μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος Θα σας γυρίσει αρκετά πίσω Και συγκεκριμένα το 2001 Ήμουν τότε ένας εύφυγος 15 χρονών Και όλη μου η ζωή Ήτανε μπροστά Κάπνιζα, έπεινα Έβγαινα κάθε βράδυ έξω και δεν μένιζε τίποτε Ως που κάποια στιγμή η ζωή θέλησε να με συνεφέρει λίγο Απέκτησα την όσο του χόνκιν καρκίνο δηλαδή στους λεφανδένες Που με λίγα λόγια σημαίνει ότι θα έπρεπε να κόψω όλες τις καταχρήσεις Και να αρχίσω τις ακτι... ακτινογραφίες, τις χημεθεραπείες Που χρειάζονται για την καταπολέμηση αυτής της ασθένειας Δ' άλλος, θα πέθαινα Έζησα αυτές τις δύσκολες καταστάσεις για έναν χρόνο περίπου. Μετά έγινα καλά. Συνέχισα να ζω τη ζωή μου, αλλά έχοντας καινούργιες προτεραιότητε. Δηλαδή, τι έκανα. Έδωσα σημασία στους ανθρώπους που αγαπούσα. Έκανα υγιεινή διατροφή και πολλά άλλα που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτό συνεχίστηκε γράφει ο Γιώργος για τρία περίπου χρόνια. Μετά ο εφιάλτης άρχισε ξανά. Ο καρκίνος υποτροπίασε και νέες περιπέτειες ανοίγονταν μπροστά μου. Το νέο σχέδιο των γιατρών περιλάμβανε πιο βαριά φάρμακα και μια νέα σχετικά θεραπεία που θα γινόταν στο τέλος. Αυτή τη φορά το μαρτύριο ήταν ανυπόφορο. Τα φάρμακα μου προκαλούσαν αφόρητη πνηλία και πολλές παρεσθήσεις. Το χαιρότερο απ' Ήταν ότι δεν μπορούσα να φάω τίποτε μια και καταλαβαίνετε. Άλλε φορές έμενα νηστικός για πολλές ημέρες, πρόγοντας μόνο λίγες φρυγανιές. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση γνώρισα τη ζωή απ' άλλο μάτι. Στον ίδιο θάλαμο με εμένα έμενε ένας κύριος ονόματι Λεωνίδας. Ο κύριος αυτός λοιπόν είχε την ασθένεια της μεσογειακής ανεμίας και κάθε λίγο και λιγάκι χρειαζόταν μεταγγίσεις αίματος. Πολλές φορές είχε πρόβλημα στο να βρει μια φιάλη. Ξέρετε, άλλο είναι να έρχεται κάποιος και να σου λέγει «Δώσε αίμα, γιατί υπάρχει άρρωστος κόσμος στα νοσοκομεία που αργοπεθαίνει και άλλο να γνωρίζεις εσύ ο ίδιος από κοντά, να βλέπεις τον πόνο τους» να βλέπει ζωγραφισμένοι στο πρόσωπό του στην γνώση που έχουν ότι από στιγμή σε στιγμή μπορεί και να πεθάνουν να βλέπει την οικογένειά τους να υποφέρει επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτε για τον άνθρωπο που αγαπά και συμπονά Η γυναίκα του είχε τρεις μήνες που κοιμόταν σε μια καρέκλα στο θάλαμα γνώρισα και ένα παιδί που τον έλαβαν θωμά Ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερός μου, ήταν 22 χρονών Δεν άντεξε πολύ η νεανική του καρδιά και έφυγε για τον ουρανό. «Για μένα», σημειώνει ο Γιώργος, ήταν ένας αφανής ήρωας. «Όμως, ας αφήσουμε την περίπτωση του Θωμά και του Λεωνίδα και ας συνεχίσουμε λοιπόν με τη δίγη στη δικιά μου», σημειώνει ο Γιώργος. Α συνεχίσουμε λοιπόν και εμείς με τη διήγηση του Γιώργου. Το σχέδιο λοιπόν των γιατρών ήταν να κάνω μισό χρόνο χημοθεραπείες, να φύγουν τα καρκινόματα και μετά να κάνω τη λεγόμενη αυτόλογη μεταμόσχευση κυτάρων. Ουσιαστικά μου πήρα με μετάγγιση όλα τα υγιή κύνταρα του αιματός μου από τα πρώτα που αναπτύχθηκαν όταν γεννήθηκα. Μετά έπρεπε να κάνω μια άλλη διαδικασία κατά την οποία με φάρμακα σκότωσαν ό,τι είχα στο αίμα μου. Η διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη. Ένα μεγάλο ποσοστό δεν αντέχει και πεθαίνει. Για να μην τα πολυλογώ η άμυνά μου έπεσε κατακόρυφα. Ένα μικρόβιο ακόμα και στον αέρα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο. Εκεί λοιπόν χρειάστηκα αίμα. Πολύ αίμα. Τότε λοιπόν όταν μου έφεραν τις φιάλες έκλεγα. Ένιωθα μια άλλη ζωή να μπαίνει στις φλέβες μου. Τότε κατάλαβα πως ό,τι λένε για την αιμοδοσία είναι λίγο Ναι, η αιμοδοσία είναι ένα ύψιστο δώρο αγάπης προς τον συνάνθρωπο Άλλες φορές το αίμα τους έτρεχε από τη μύτη μου Εκεί μπορείτε να πείτε ότι έκλεψα λίγο από το νόημα της ζωής Μετά από ένα ταξίδι στο χθες και είναι να μιλήσουμε και για λίγο για το σήμερα Με λένε Γιώργο και είμαι 20 χρονών Σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Ανίνο και είμαι στο 4ο Εξάμεινο. Ζω στα Γιάννενα και μου αρέσει πολύ να διαβάζω ξένη λογοτεχνία, να περπατάω με τι ώρε και πάνω απ' όλα μου αρέσει να ασχολούμαι με του υπολογιστέ. Όλα πήγαν καλά. Η μεταμόσχευση πέτυχε. Ζω με το αίμα κάποιου άλλου. Αυτό ο άλλο έχασε 10 λεπτά από τον χρόνο του. Ο πατέρα μου τον γνώρισε όταν πήγε να δώσει το αίμα του. Δεν είχε σημασία ποιος ήταν πώς ήταν Τι φοβίες έχει Τι τύψεις τον βασανίζουν Σημασία έχει ότι με έσωσε Ένα κομμάτι του είναι μέσα μου Σκεφτείτε Ότι έσωσε ένα νέο που μπορεί να είναι φοιτητή σας Μπορεί και να είναι φίλος σας Μπορεί να έχετε λογομαχήσει σε κάποια συνέλευση Αυτό είμαι εγώ Ο κάθε άνθρωπος που έχετε σώσει Τελικά απάντησα στο ερώτημά σας «Και εμένα, τι με νοιάζει. Εμένα μενιάζει νοιάζει πάντως, αλλά δυστυχώς αίμα δεν μπορώ να δώσω. Να θέλω να δώσω και να μην μου το επιτρέπουν οι γιατροί. Το μόνο που μπορώ να δώσω», σημειώνει ο Γιώργος, «είναι αυτό το κείμενο με τι μου. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά αφιερωμένο, καταλήγει σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν πέντε λεπτά από το χρόνο τους για του ανθρώπους τους». Αφιερεμένη λοιπόν και αυτή η εκπομπή από εμά σε όλου εσά, αγαπητοί κρατές, με πολύ αγάπη και με πολύ όμορφη διάθεση εδώ από του ραδιοθαλάμου τη Αποστολική Έκκληση των Πατρών, που σε αυτό το σημείο όμω θα σα αφήσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σα ο Θεόδορο Σάνδρο ενώ στι μουσικέ επιλογέ και στην ειρήθμιση του ήχου Αναστάζη Μιχαηλίδη. Από όλου εμά, σε όλου εσά, στην Ελλάδα και στον κόσμο, ευχές για ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Για μια καλή συνέχεια στην ευλογημένη αυτή η μέρα που μας χάρισε ο Θεός, να θυμάστε πάντοτε αγαπητοί ακροατές πως αξίζει τον κόπο να χαμογελάμε πάντοτε. Από στάγματα καρδιάς, η πνοή των γερόντων της ερήμου στην ερεμιά του κόσμου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεόδωρος Ανδροτσόπουλος.